όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Η Μαρίνα Τσβετάγευα έγραφε και ζούσε νομίζω σε μια μεθοριακή διακεκαθμένη ζώνη όπου ένας Μέτριος ποιητή θα είχε προπολού λιώσει σε μελοδραματικό πολιτό, αλλά όντας μεγάλη ποίητρια, κατάφερε να μετατρέπει αυτό που για άλλου θα ήταν απλός ένας παραταταμένος θρίνος σε εξαιρετικά ανθεκτική ποίηση. Κατά αυτό τον τρόπο μεταφέρει την μεθοριακή ζώνη μες τα ίδια τη τα ποίηματα, όπου το απόλυτα σπαρακτικό, είναι ταυτοχρόνω και το απόλυτα ελεγχόμενο και γι' αυτό διπλά δραστικό. Αυτή την ιδιότητα την μοιράζεται με την Αχμάτοβα για την οποία είχαμε μιλήσει προ Μόνο που στην Αχμάτοβα όλα παίζονται με σουρντίνα, ενώ εδώ όλα ακούγονται σε μία λογαϊδική έκρηξη. Ένα από τα πιο σουξεδιάρικα, ας πούμε, τη, όσε φορέ μίλησα με το ξέρουν και το, το λένε απ' έξω. Παραποιημένο βεβαίως από τη μετάφραση είναι το εξής. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Χθες ακόμη με κοίταζε κατάματα. Μα το βλέμμα αποστρέφει τώρα. Χθες μας ξυπνήσαν τα ηδόνια Ήταν χαράματα Τώρα ακούω κοράκια Τι τα θες Χαζή πάντοτε ήμουν Και εσύ μόνον σοφός Ζεις λοιπόν Κι άναυδη θρηνό, Όπως κλαίνει γυναίκες απαιώνων Τι σου έκανα αγάπη μου εγώ Και το δάκρυ Νερό Νερό το αίμα Δάκρυα κι αίμα Το αιώνιο λουτρό Μητριά η αγάπη κι είναι ψέμα πως κοντά της το δίκιο μου θα βρω. Πλοία κλέβουν κίνους που αγαπάμε Και τους παίρνουν στο δρόμο το λευκό Κι ως τα πέρατα ακούνε πως πονάμε. Τι σου έκανα αγάπη μου εγώ. Χτες γονάτιζε εμπρός μου Στην κατάει αυτοκράτηρα με βλεπεθλημένη. Τώρα ανοίγει το χέρι και κυλάει Η ζωή μου δεκάρα σκουριασμένη. Η δεχθής πως τολμάω στο εδόλιο έστω να σταθώ. Και στην κόλαση όμως θα ρωτάω, τι σου έκανα αγάπη μου εγώ. Την καρέκλα ρωτάω, το Τιβάνι, γιατί αξίζω ετούτο το μαρτύριο. Κάποιαν άλλην φυλάει, να σε κάνει να λυγίσει: λέν, που είναι το μυστήριο. Στη φωτιά να ζω μέμα θεός χθες, μ' αποδιώγνεις το τόπο παγερό. Λοιπόν, ξέρουμε αγάπη μου τι φταίς τι σου έκανα αγάπη μου εγώ μη μιλάς Σ, τα ξέρω όσα θα πούμε απλώς δεν με ε φανερό έτσι ανθίζει η αγάπη και θα δούμε πλάι το θάνατο μαύρο κυπουρό σαν ασύγει τους κλώνους και είναι ώρα να κυλήσει το μήλο στο κενό όλα όλα συγχώρησε τα τώρα όσα σου έκανα αγάπη μου εγώ και επειδή μέσα σε αυτή τη διακεκαυμένη ζώνη τα πάντα γυρνάνε πολύ εύκολα στο αντίθετο τους, γιατί είναι ακριβώς η ζώνη όπου ο Καριωτάκης επέλεξε να τοποθετήσει το όριμο έργο του, συγγράφοντας συγχρόνως με την ίδια κίνηση «Ελεγεία και σάτυρες», η Τσουατάγευα μπορεί άνετα και πάντα με αφορμή το ίδιο ευτελές υλικό να αναστρέφει το σπαραξικάρδιο σε επιθετικό και σαρκαστικό. Ακούστε. Το ποίημα λέγεται από ζήλιας». <Καλίες> <Καλίες> Πώς είναι η ζωή σου με μια άλλη. Απλούστερη, ε, απαλό πλατάγισμα, κουπιών Έπειτα της ακτής το ξάκρισμα Κι η ανάμνησή μου, ω, στη γλυκιά σου ζάλη Χάνεται σαν πλεούμενο νησί Ψηλά στους ουρανούς, όχι στο κύμα Ψυχές, ψυχές, αδερφικές, αρκή Οχι στο κυμα ψυχες ψυχες αδερφικες αρκεί, ο χειραστόν, οχι χειρομένες, κριμα Πώς είναι πλάι σε μια συνηθισμένη γυναίκα, δίχως κάτι θεϊκό. Ο, η μεγαλειώτης μου ηττημένη στο θρόνο της και δίπλα το κενό. Λοιπόν, τώρα πώς ζεις, έχει αγωνία μια κάλτσα να μαντάρεις. Πώς ξυπνάς, το φόρο στην ακλώνητη βλακία πληρώνεις, βγαίνει πέρα ή βλαστημάς. Σκινές και υστερίες, Αρκετά. Να βρω ένα σπίτι. Κάπου. Απλώς δικό μου. Λοιπόν, μάλιν. Με κάποια απλώς. Καλά περνάς. Καλέ μου, υπήρξες ο εκλεκτός μου. Πιο νόστιμο είναι εκεί το φαγητό. Αν μην παραπονιέσαι. Απ' το σινά σε είδωλο χρυσό ξέπεσες. Λάτρεψε, μα μη γελιέσαι. Μια ξένη, πως σου δίνει καταφύγιο. Μια θύρα θένα αγάπη. Στο πλευρό σου βολιάζει την ντροπή στο μετωπό σου δε νιώθει σαν του δία το μαστίγιο. Πώς ζει λοιπόν, πώ νιώθει, υγιή, ακμαίο, τραγουδά ακόμα, Πώς πώ γίνεται από τι τύψει να κρυφτείς Πώς πνίγεται ο αθάνατος σκοπό, Πώς είναι να ζεις πλάι σε προϊόν, συσκευασμένο και υπερτιμημένο, μάρμαρο τη καράρα προημερών. Λάξεβες, πώς ζεις τώρα με γύψο Σμιλεύτηκε ο Θεός σε πέτρα Συντρίφτηκε όμως Λες και από το ζενίθ σπρώχτηκε Εσύ που είδες τη λιλίθ Ζεις με πια τη χιλιοστή για μέτρα Σ' αρέσει τούτη η νέα υγιεινή Σου φαίνεται η μαγεία πια παρέστηση Πώς είναι να ζει πλάι σε μια υγιεινή Σε μια γυναίκα δίχως έκτη αίσθηση Πώς είσαι Έλα, πες μου, ευτυχείς, αγάπη μου, στις κόλασεις στο σάλο ή, πες μου, δυσκολεύεσαι να ζεις κι εσύ όπως εγώ όπλα ή σε άλλον. Όσο εδώ βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη μεζόνη, αλλά χωρίς να έχει γίνει η μετάβαση βρισκομαστε που μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη Βαθύτερη, μια συνθήκη που να συνδέεται με υπόγεια ρεύματα της σύνολης ποιητικής πρακτικής. Κάποιος άνθρωπος σε ακρευνή λυρικό τόνο μιλάει υπερτονίζοντας το εγώ. Όταν όμως το πράγμα φτάνει στο αμήν, τότε ξαφνικά το εγώ ακριβώς το επίκεντρο της λυρικής δράσης όπου βρισκόταν εξαφανίζεται και το ρόλο του λυρικού εγώ τον αναλαμβάνει ο τόπος στον οποίο διαδραματίστηκαν όλα αυτά. Δεν κλαίει εκείνη ή εκείνος, αλλά κλαίει το βουνό στο οποίο είχαν συναντηθεί. Και ακριβώς την ώρα που αναλαμβάνει δράση το βουνό, το χώμα και οι πέτρες που λέγει ο Ρεμπό, η ελεγιακή διάθεση, η εξυπαρχη και εξορισμού προσωπική, αποκορυφώνεται. Διαβάζω ένα κομμάτι από το ποίημα του βουνού. Ένα ποέμα, ένα σύνθετο δηλαδή ποίημα, που αφηγείται μια ιστορία και που είχε γράψει η με την ίδια, ξαναλέω, ευτελή αφορμή που πυροδότησε και τα δύο προηγούμενα πείματα. Θρυνούσε το βουνό που θα γυρίσει σε θλίψη όλη η ζεστασιάκη ζάλη. Θρυνούσε και έλεγε πως δεν θα αφήσει να ζούμε χώρια, να κοιμάσαι μάλλη. Θρυνούσε το βουνό γιατί θα γίνει καπνός ο κόσμος όλος και η Ρώμη. Θρυνούσε που καθένας μας θα μείνει με άλλον. Όχι, δεν ζηλεύω ακόμη. Θρυνούσε για το φοβερό ζυγό, τον όρκων που είναι αργά να ξαναδώσουμε. Θρηνούσε για το γόρδιο δεσμό του πάθους, που θα πρέπει να τον κόψουμε. Θρηνούσε για το θρήνο το δικό μας, όταν το μέλλον έρημο παρών θα είναι, και πάνω από το μετωπό μας θα ψέλνουν κάτι εις μνήμην των νερών. Σ άκου, κάποιος ναι, είναι σαν να ναι, κάποιος ανακλαίει εδώ κοντά. Θρυνούσε το βουνό που χωριστά κιλάμε με στη λάσπη, χαμηλά, κάτω με στη ζωή που όλο ξεφτά και μπλέκεται και μοιάζει όλη λάθο. Και έλεγε όλοι οι για βουνά, όλοι έτσι γραφτήκαν κατά βάθο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η πραγματική ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά τα πήματα. Τη στιγμή όμως που το λυρικό εγώ είναι το ίδιο το βουνό που μιλάει, μας ενδιαφέρει ίσως μια άλλη μικρή ιστορία που έχει σχέση με την ελεγειακή διάθεση ας πούμε και την οποία λέω με δύο λόγια. Η ελεγειακή διάθεση είναι ένα πράγμα και η μορφή της ελεγίας, που το κύτταρό τη είναι το ελεγειακό δίστιχο είναι ένα άλλο πράγμα. Κάποτε συνέπλεαν, μετά διαχωρίστηκαν και ξαναβρέθηκαν χάρη σε ένα βουνό. Ξαναβρέθηκαν όταν ο Σίλερ διηγήθηκε την εκδρομή του σε ένα βουνό. Ξαναβρέθηκαν όταν η νεότερη ευρωπαϊκή ποιήση κατάφερε να κατακτήσει ως σημείο από το οποίο θεάται το τοπίο, την κορυφή ενός βουνού. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επίσης είχε ξεκινήσει πολλούς αιώνες νωρίτερα, όμως, όπως λέει η ιστορία, όταν ο Πετράρχης αποφάσισε να ανέβει στην κορυφή ενός βουνού, τρόμαξε. Διάβασε ένα απόσπασμα από τον Ιερό Αυγουστίνο και οπισθοχώρησε. Ήταν ακόμη η φάση του ένδων σκάπτε χρειάστηκε μια μεγάλη κίνηση απελευθέρωση για να κοιτάξει γύρω ένα ποιητής. Και τότε ήρθε και η στιγμή το λυρικό εγώ να συνεχίσει με τα χώματα και τις πέτρες. Το λέω πολύ σχηματικά. Η Τσβετάγεβα δεν κάνει φιλολογία, δεν κάνει ιστορία της αλλαγία, όμως όλα αυτά που είπα... Και από κάποια στιγμή θα τα πούμε πολύ αναλυτικότερα με βάση μια άλλη αλληλεγγύα, σειραίουν με στο εύρημά τη. Έτσι που το εύρημά τη δεν είναι απλώ τυχαίο, γιατί κανένα έβριμα δεν είναι ποτέ τυχαίο. Σειραίουν και του δίνουν το βάρος εκείνο που το κάνει ουσιαστικό. Και να γιατί μιλάει το βουνό. Μιλάει γιατί τώρα πια έχει τόσο βαθύνει το τραύμα με στην ψυχή ώστε η ελεγεία πρέπει να μιλήσει με όλο το κύρος της ιστορίας της. Κάπως έτσι δουλεύει η προσωπική ποιήση. Κάπως έτσι δουλεύει κάποιος ποιητής την ώρα που εμείς νομίζουμε ότι απλώς έχει βγάλει έξω το κεφάλι του και μαζεύει στίχους.